Δεν natürlich zurück zum Parallelismus wir δεν ab να die müssen mal zum symbolik Βαράμε τον καούλι και αυτές θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτή τον ζουρνά για να χορεύουμε εμείς καθόλους, σε όποιο σκοπό αυτές θέλουμε. Όπως μας τιμάει και είμαστε περήφανοι που δώσαμε τη δυνατότητα να εκφραστεί αυτό το γαμό του ελληνικού λαού. Όπως μας τιμάει και είμαστε περήφανοι που δώσαμε τη δυνατότητα να εκφραστεί αυτό το γαμό του ελληνικού λαού. Schon <Πιζο> Είναι ξεκάθαρο πια <Πιζο> ότι πάμε σε ένα τρίτο μνημόνιο. Όπως βλέπετε, η <οι> τροικανοί <Πιζο> αλλάζουν <Πιζο> απλώς τους υπαλλήγες τους. <Πιζο> Τα Το μένω στο Ναγιώτης. <Πιζο> ναι. <Πιζο> Στα τέσσερα εσείς. <Πιζο> Αφού και ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε συμφωνία kennt sie deinen schönen alle Abend brennt sie doch nicht lang und sollte mir ein leid geschehen der wird mit Still imraume aus der Erde mich wie ein Ρένιο, καλησπέρα σας και καλό φθινοπορο <κυρίζει> ναι. Αυτό δεν το λέμε κανονικά Είναι κακό πιπέρι στο στόμα ε, Πρώτη μετακαλοκαιρινή, Έτσι ακούγεται πιο ωραία από το φθινοποροινή Πρώτη μετακαλοκαιρινή τα Γερμάνικα Σας καλωσορίζουμε για ακόμη μια φορά Στο γαλατικό χωριό ε, Όπως καταλάβατε το ίντρο τη εκπομπή έχει αλλάξει. Έχει ανανεωθεί αλλά έχει μείνει στι παλιέ δράγε. Ε, είναι στο ίδιο ύφο. Οριακά συγκινηθήκαμε με το νέο που ακούγαμε, το καινούριο ίντρο τη εκπομπή. Νομίζω βγάλαμε δύο χρόνια με αυτό το ίντρο. Δηλαδή ήταν μαγία κάποια στιγμή όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει. Έχουμε 2016 Σεπτέμβριο και η κυβέρνηση τη θα το Γενάρη του 2014. Πρώτη φορά. Ναι, δηλαδή περάσανε δύο χρόνια σχεδόν με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όπου στο ίντρο μα για κάποιο λόγο δεν είχαμε την πρώτη φορά τέτοιου τύπου αριστερά, την πρώτη φορά αυτό το πράγμα δεν την είχαμε στο ίντρο μα. Δηλαδή δύο χρόνια τώρα ΣΥΡΙΖΑ και είχαμε το Σαμαρά, είχαμε τον Άδωνη, είχαμε το Βενιζέλο βέβαια. Νομίζαμε και εμεί τον κρατήσαμε το ίντερ του πρώτου μήνε του ΣΥΡΙΖΑ ότι όσο χάλια και να γίνουν τα πράγματα, όσο άσχημα και να τα πάει η συγκεκριμένη κυβέρνηση ε, δεν μπορεί να τα αγωνιστεί στον Άδωνη. Αλλά να πούμε την αλήθεια: Πρέπει να δώσουμε επιτέλου το έφημά μα σε αυτήν την κυβέρνηση για ένα πράγμα, ότι δεν μα δικαίωσε. Ε, ήταν παραπάνω από τι προσδοκίε μα. Και ότι ναι, έχουν βγει μαϊντανοί από το συγκεκριμένο κόμμα και το ένα και το άλλο κόμμα. Καρά το ένα είναι μαϊντανό, είναι η από μόνο του. Αλλά και από του το Ήριου έχουν προκύψει πάρα πολλοί μαϊντανοί, οι οποίοι μπορώ να πω ότι συναγωνίζονται και πολλέ φορέ περνάνε τον άγωνη σε χυδαιότητα. Ε, και με αυτή την ευχάριστη εισαγωγή, λοιπόν, να χαιρετήσουμε το γαλατικό χωριό, γιατί οι παλιέ αγάτε δεν κόβονται. 50 π.Χ. οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων οι Γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Βοναούς μετά από πολλές μεγάλες μάχες Ονομαστική αρχηγοί όπως ο Βερσεζεντόριξ αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο Κέσσαρα Όλη η Γαλατία είναι υποκατοχή Όλη, όχι Γιατί μια περιοχή αντιστατεύεται Μη τυσόρα στον ίδιο Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη Από τέσσερα ρωμαϊκά σαντρόποδα Σε αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε την γνωρινία μας Με την πολεμιστή αστέλη Και φίλοι του Πελαδεία Radio πολλά γίνανε αφού τον ένα μήνα και ενάμιση βασικά μήνα που έχουμε να τα πούμε τουλάχιστον από τη δικά μου κομπέ γιατί κατά καιρούς τα λέμε από τις υπόλοιπες εκπομπές τον 1,5 μήνα πολλά γίνανε ε, Βέβαια αυτό που φροντίσανε να μας ποτίσουνε ως ενημέρωση ήταν η αλλαγή των συχνοτήτων Εμείς να πούμε πάλι καλά που η διαπλοκή άλλαξε χέρια Πιο φρέσκα χέρια, πιο καθαρά. Η παλιά διαπλοκή μα είχε κουράσει. Αλλά εμεί τι να κάνουμε, εμεί όπω είπαμε, επειδή δεν έχουμε το πορτοφόλι που λέει και ο Νίκο ο Παπα, να τσιμπήσουμε κι εμεί μια διούλα για μια συχνότητα. Θα συνεχίσουμε την καριέρα μα στο πλατεία Ρέντιο ε, και το φετινό Σεπτέμβρη. Το μετακαλοκαιρινό φετινό Σεπτέμβρη. Θα περάσουμε στο πρώτο τραγούδι, το οποίο είναι αφιερωμένο στου νέου καλαλάρχε. Ε, επειδή παιδί μου. Είναι καθαρά πρόσωπα οι νέοι καναλάρχες. Μην ξεκινήσουμε με ένα ωραίο τραγούδι που έχει το στίχο Μέσα Φετηβάρκα ήμουν μοναχή. Τώρα ποιος το έχει γράψει αυτό το τραγούδι δεν, δεν, δεν ξέρω γιατί βρέθηκε αυτό στην playlist. Δεν ξέρω που κολλάει αυτό το πράγμα. Θα μπούμε έτσι ευχάριστα με το Μέσα Φετηβάρκα ήμουν μοναχή. Είναι ο Γκλάρος, ε, του Μάνου Χατζηράκη Μουσική. Δεν είναι το τραγουδάει ο Γιουκλάκη. Το τραγουδάει ο Φίβος Δεληβωριάς στη συγκεκριμένη εκτέλεση. Να μπούμε και να πούμε ότι με χαρά υποδεχόμαστε και τον δικό μας Εθνικό Παύλο Σκο Ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια Κι κι ένας γλάρος με όλο φτερά Κι όλο την κοντοζήγωνε για να της κάνει νάζια Και τις φτερουγές του έβρεχε στα γάλανα νερά Και ζηλέψα τη βάρτα τη μικρή τη γιονάτη Που της φιλούσε ο γλάρος το κατάλευκο πανί και νιώθω σαν βαρκούλα στα γαλάζια τα πλάτη που όλο περιμένει κάποιο γλάρο να φάει. <Κι> Ένα γεράνικο κοκκινό λουλούδισε στη γλάστρα ήρθε μια πεταλούδα που πετούσε σαν τρελή. Και ποιο να ξέρει άραγε τι του πέει ξελογιάστρα και εκείνο εικοκίνησε ακόμα πιο πολύ. Και όλο συλλογέ με τα φτερά τα ανοίγα μένα, όμω το τι να είπαν δεν το βρίσκω ομολογό. Ποιο άραγε το ξέρει να το πει και σε μένα α τα ακούγα και ασκοκίνησα κι εγώ. στο φεγγάρι ασήμωσε τη λεύκας μας τα φύλλα Που στεκόνταν εκείνη εκεί στην ερημινιά Κι όταν ο μπάτης φύσηξε της και αντριχύλα Κι τα τρεμουλιάσανε τα φύλλα τα σιμινιά Και όλο συλλογέμαι, με πως κάτι Πρέπει να υπομπάτης μυστικό μες στα κλαδιά ας τα ακούγα από σένα, τα λογάκια του πάτη κι σε ένιωθα να σαν τα φύλλα η καρδιά Με τη, μετά από με αυτό το, δια, το διακριτικό τραγούδι, διακριτική αφιέρωση που δεν μπορώ να καταλάβω πως βρέθηκε στην playlist ε, Να ανασκουμποθούμε λίγο και να σοβαρευτούμε Και να περάσουμε στο πρώτο θέμα λοιπόν της σημερινής PAX Γερμανικά, Που έχει τίτλο Κεφαλαιοκρατική ιδιοκτησία, μηδιακή διαπλοκή, καπιταλιστική ενημέρωση Και να βγάλουμε και εμείς τα συμπεράσματά μας από αυτή τη δημοπράτηση, την δημοκρασία των τηλεοπτικών αδειών Συμπέρασμα πρώτο Όποιο έχει μεγαλύτερο πορτοφόλι, είπε ο Νίκο Παπά. Όποιο έχει μεγαλύτερο πορτοφόλι, παίρνει την άδεια. Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε το ότι θέσει τη αριστερά όπω κοινωνικό έλεγχο ενημέρωση πάνε κανονικά περίπατο. Και επειδή διάφοροι σιουριζοφρουροί, ξέρετε, υπάρχει και αυτό το νέο είδο ανθρώπων πλέον, οι σιουριζοφρουροί, ε, Είπανε, διατείνονται το ότι δεν είπαν ποτέ το ότι την επαύριο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα, αλλήμωνο αν υπάρχει έστω και ένας που έχει βασικό δίκτυο νοημοσύνης και θεωρούσε ότι υπάρχει περίπτωση όχι, σε, όχι την επαύριο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε 100 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ να έρθει ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα, ε, με αυτό το επιχείρημα, ε, πατώντας μας αυτό το επιχείρημα μπορούμε εμείς να αντιπαραβάλλουμε το φαινόμενο της το φαινόμενο Τσάβες. Επειδή κάποιοι νεοφιλελεύθεροι εδώ στην Ελλάδα, κάποιοι φιλελεύθεροι φοβόντουσαν, μην τυχόν και ο Τσίπρας κάνει την Ελλάδα Βενεζουέλα. Αν κηρύξουμε μια ματιά στο νησί αυτό του Ατλαντικού ωκεανού, θα δούμε ένα πραγματικά, θα πρώτα απ' όλα έναν πραγματικό πόλεμο που έκανε ο Τσάβες και σήμερα συνεχίζεται με την σημερινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας αλλά κορυφώθηκε επί Τσάβες εναντίον της Ολιγαρχίας. Της η οποία Έλεγχε τα μέσα μαζική ενημέρωση. Αποκορύφωμα αυτή τη δυναμική σύγκρουση ήταν η απόπειρα για το πραξικόπημα των Καναλαρχών. Για όσοι δεν ξέρουν, τι είναι το πραξικόπημα των Καναλαρχών, οι Ολιγάρχε, οι οποίοι κατήχαν τα μέσα μαζική ενημέρωση, ανακοίνωσαν το ότι συμβαίνει αντιπανάσταση και ότι πέφτει η κυβέρνηση του Ουγγο Τσάβε. Πλήθο λαού, λαού τη Βενεζουέλα κατέβηκε στου δρόμου του Καράκα και αυτό το πλήθος κόσμου κατέφερε να ανατρέψει το πραξικόπινο και ξανέφερε το καθεστώς Τσάβες στην εξουσία Ξέρετε είναι μια πολύ ενδεικτικό αυτό το παράδειγμα για αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν τους, λα... τους λαούς το ότι δεν έχουν τη δύναμη στα χέρια τους Αυτούς που προσπαθούν να πείσουν τους λαούς να ανακυκλώνονται σε μια μυρολατρεία ότι έχουμε έναν μεγάλο εχθρό, ένα παγκόσμιο εχθρό, στον οποίο είμαστε χαμένοι, οπότε πηγαίνουμε σταδιακά προς τον αφανισμό μας. Υπάρχουν παραδείγματα όπως αυτό το οποίο σας ανέφερα όπου όντω ένας λαός κατάφερε και κατέβηκε στον δρόμο για να επιβάλλει την κυβέρνηση που ο ίδιος είχε διαλέξει. Ε, εδώ, πανευθετικά, μπορούμε να κάνουμε και μια σύγκριση, να πούμε το ότι ένα από τα πρώτα τα οποία υπόθηκαν το 67 όταν έγινε δική μας η δικτατορία. Ε, όταν δυστυχώ οι αριστερέ γραφειοκρατίε κρύβονταν, εντάξει για του άλλου δεν λέμε, του εκπροσώπους των αστικών κομμάτων, αυτοί είχαν φύγει ήδη στο εξωτερικό και βγάζαν ανακοινώσει από εκεί, ε, όταν κάποιοι λίγοι, κυρίω λαμπράκηδες ίδρυσαν το ΠΑΜ, το Πατριωτικό Μέτωπο, την πρώτη ενσυνθεσιακή οργάνωση κατά τη Απριλιανή Δικατορία. Ε, τη μέρα εκείνη κάλεσαν να κατέβει κόσμο στου δρόμου. Δυστυχώ κατέβηκαν πολύ λίγη, αν είχαν κατέβει πολύ. Όπως έχει πει και ο ίδιος, έχει ομολογήσει ο ίδιος ο Στυλιανός Πατακός, την ίδια στιγμή η δικτατορία θα είχε ανατραπεί. Ήταν οι ηέρηδες ήταν μεταξύ των συνταγματαρχών και τόσο σαθρό εκείνη τη στιγμή το καθεστώς τους δεν είχε στερεωθεί ακόμα, σε, δεν είχε στερεει που πραγματικά θα είχε ανατραπεί. Αυτό το μαρτυράει και ο Δωράκης, αλλά και ο ίδιος ο Στυλιανός Πατακός. Ε, για να συνεχίσουμε να πούμε ότι αφού φέραμε το παράδειγμα αυτό με τον Τζάβες να βάλουμε εδώ, εδώ πέρα έναν αστερίσκο ότι δυστυχώς τα Ρώσα περιμένανε και διατυμπανίζανε οι φιλελέδες ο Τσίπρας δεν μας έκανε Βενεζουέλα όπως χοβόντουσαν οι διάφοροι τζίμεροι αδόνιδες ποτάμια και λυπή τέτοιοι τύποι αλλά μάλλον μας έκανε Κολομβία ε, και αυτό είναι το δεύτερο συμπέρασμα Αφού επιτέλους όπως είπαμε από την αρχή της εκπομπής αποκτήσαμε και τον δικό μας εθνικό Πάμπλο S.K.B. Το τρίτο συμπέρασμα είναι το ότι δεν είναι διαπλοκή ένας εθνικός εργολάβος να κατέχει μέσα μαζικής ενημέρωσης αρκεί να είναι δικός μας, ημέτερος όπως μάθαμε στα χρόνια της Μεταπολίτευσης και φυσικά να έχει την πορτοφόλα όπως είπαμε από την αρχή της επισήμασής μας όπως είπε και ο ίδιος ο Νίκος Κουτζιάς. Ο Νίκος ο Κοντιάς, ο Νίκος ο Παπάς, το ίδιο είναι. Τέταρτο συμπέρασμα, ότι αυτή η κυβέρνηση, αυτή η ρεφορμιστική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την Τζόντατον Ανέλδεπλα, προκειμένου να χτίσει την δική της διαπλοκή και φυσικά να κουνήσει στους ασθαγενείς τα καθρεφτάκια όταν θα παρευρεθεί ο Πρωθυπουργός στην Εθνή Εκθήση της Θεσσαλονίκης, δεν διστάζει. Να, ε, να κάνει συχνότητε, τις συχνότητες, τις συλλογικές συχνότητες πλυντήριο για τους λαθρέμπορους πετρελαίου, για την παράγκα, για τη βάρκα, που όπως ακούσαμε από τραγούδι πριν ήταν μόνοι τες, στη θάλασσα την καλάζια από το τραγούδι, τραγούδι Χατζηδάκι. Δεν διστάζει ούτε τμήμα της παλιάς διαπλοκής να αναστέσει, ούτε φαινόμενα μπερλουσκονισμούς αν όχι σκουμπάρ να καλλιεργήσει, και μαζί και τους ναζέ, ή μάλλον τους επιχειρηματικού κύκλους, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τους ναζέ και γενούν αυτά τα τέρατα να αναστήσει επίση. Εδώ πρέπει να βάλουμε υπερνηθοτικά και να σχολιάσουμε και το τέρα, το φρικ, τη φρακιστική εικόνα την οποία όσοι ανοίξαν την ΕΡΤ το πρωί, το προχθεσινό πρωί, αντικρίσανε, την ΕΡΤ για την οποία αγωνιστήκαμε για να ξανανοίξει, για την οποία αγωνίστηκε η κοινωνία για να ξανανοίξει, να αναμεταδίδει, την συγκέντρωση, τη φιέστα, τη φασιστική φιέστα των ναζί, των χρυσαυγητών στις θερμοπύλες. Ε, ένα ακόμα παράδειγμα, το ότι δεν πρόκειται για δημόσια τηλεόραση, πρόκειται αυτό το οποίο άνοιξε την ερήτημα, για το κομματικό παραμάγαζο του ΣΥΡΙΖΑ, που το βαφτίζουν δημόσια τηλεόραση και το οποίο πάτησε πάνω στους αγώνες μας και τους αγώνες, Τη μία και μοναδική δημόσια τηλεόραση την οποία ζήσαμε εδώ στην Ελλάδα και ζήσαμε για μικρό χρονικό διάστημα στην Ερτογεννή, στην αντιστασιακή Ερτογεννή τότε, όταν η κυβέρνηση Σαμάρα έκλεισε τα ξεχωριματικά την Ερτογεννή για να ιδρύσει το δικό τη εκείνη παραμάγαρο. Μπορεί για τον υπάλληλο του Αλαφούζου, τον οποίο θα ακούσουμε σε λίγο, ε, πλυστε... ο πληστηριασμός των συχνοτήτων να έκανε σε συνθήκε χειρότερε από εκείνε Μακρονήσου ε, αφού όπω ανακάλυψε ο εν λόγω Κύριος, τα νησιά, όπω και η Μακρό... οι μακρόνιους νησί είναι, βρέχονται από τη θάλασσα. Βέβαια, εδώ να πούμε στον ελληνικό κύριο, το ότι και τον Μπούρτζι βλέπει τη θάλασσα και τα ράτσα τη Μπουμπουλίνα επίση έχει πολύ ωραία θέα. Δεν πάβουν εικόνε. Τα γεγονότα, τα οποία συνέβησαν εκεί μέσα, είναι φρικιαστικά. Ε, μπορεί να, σύμφωνα με το συγκεκριμένο λοιπόν, υπάλληλο του Αλαφού, όπω ξαναπήρε άδεια. Μάλλον δεν αποτελούσε τμήμα τη παλιά διαπλοκή. Ε, να ήταν παιδική χαρά η Παρθενόνα τη Νέα Ελλάδα. Αλλά μάλλον διαφορετικό είναι το ταξικό πρόσημο το οποίο έχει ε, ο πληστηριασμός των συχνοτήτων. Ε, μπορεί λοιπόν να λέγονται αυτά που λέγονται, αλλά το πρόσημο, το ταξικό πρόσημο συγκεκριμένο και αυτό βγαίνει και από τις δηλώσει του Νίκου Παπά περί αλλά και από τα ονόματα των νέων ιδιοκτητών και των παλιών που έμειναν, οι οποίοι τι είναι, αν όχι, ορισμό τη διαπλοκή, αν όχι ντόπιοι εκπρόσωποι του κεφαλαίου. Και τέλο, το ταξικό πρόσημο τη επιλογή αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, του πληστηριασμού συχνοτήτων, βγαίνει και την ανακοίνωση τη Ένωση Τεχνικών που κάνουν τη δουλειά του. Δεν χρειάζεται κανεί άλλο λοιπόν να καταλάβει για ποιον το συμφέρον έγινε ο πληστηριασμό συχνοτήτων, αρχεί να δει τα μούτρα των ιδιοκτητών των νέων καναλιών και τι εκπροσωπούν, γιατί τι εκπροσωπούν, αν όχι τον κεφάλαιο και να δει και την ανακοίνωση των τεχνικών, των ειδητικών σταθμών οι οποίοι χάνουν τις δουλειές τους. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και κλείνουμε με ένα ακόμη συμπέρασμα, πιο προσωπικό, ε, αλλά ελπίζω οξίσου αντικειμενικό με τα παραπάνω συμπεράσματα που και αυτό αφορά τους συρριζοφρουρούς, ως σύγχρονους αυτή τη μέρα εγώ προσωπικά να έχω μια πολιτική συζήτηση με έναν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα επικεφαλής δημοτικής παράταξης. Δεν έχουν σημασία τα ονόματα. Ο κύριος αυτός έκανε την εξής ανάρτηση. 246 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα μούγκα. Ε, ένα ακόμα παράδειγμα. Το ότι για να υπερασπιστείς μνημόνιο και για να επιβάλλεις μνημόνιο χρειάζεται και πολιτική και πολιτικό αλλά και προσωπικό κρετινισμό ούτως ώστε να το επιβάλλεις. Χρειάζεται να και πολιτικά αλλά και ηθικά για να επιβάλλεις αυτές τις συνθήκες της νέας κατοχής. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν έναν συνάδελφο, εντός πολλών εισαγωγικών, υπάλλον του Αλαφούζου, ο οποίος βρίσκεται σε ένα κανάλι το οποίο ανανέωσε την άδειά του, μάλλον γιατί δεν είχε σχέση με την παλαιά διαπλοκή. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που ήθελε να πετύχει η κυβέρνηση ε, πουλώντα ουσιαστικά προς τα έξω ότι πρόκειται για μια αδιάβλητη, καθαρή, διαυγή και, τα, και ανοιχτή διαδικασία έχει πετύχει το εντελώ αντίθετο. Γιατί αυτό που επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι η συνομοσιολογία. Mm -hmm. Όλοι μιλάνε, μιλάνε για συνθήκε μακρονήσου εκεί στη Γενική Γραμματεία ε, Ενημέρωση. Εγώ Ίσου, περιμένω με πολύ. Ίσουσί είναι λίγο υπερβολικό αυτό ή έω και πολύ υπερβολικό. Σωστά, γιατί μακρόνιου έχανε και θάλασσα, ναι. Ε, για το σαφήκι Μα yo, τι Της μπανάνας πλάσμα τα Σου καραντάνε από την κούρτα το κεφάλι Σεκομπάνε οι ρήπες μους, σα το πω Κι άμα δεν σ αρέσει, τ' Όπως πρώτα Τα φρούτα είναι σαν τα βαρελότητα Της παραγωγικες του ράσκα, όλοι κάνουνε την Κάνει τα κούρτα και ο μαδέρα της ως πρώτα Μπετάγαιτε, το δελκύρω, κι μπαλά παιδινιγόλ Κύλε μόλι, παλιά όλοι ακούγανε μετάλλικα Τον ήρθαμε Πού θα καταλήξει που πέτα με το χάρι Που είπα του μαλέκα πω δεν ξέρει να ραπάρει Καλύτερα να βιάσει καμιά τίτρι σε να πάρει Να πιει κανένα γαρότσι με το πουντάρι Μακάρι να έφερνα εξάρεσμε να με ένα ζάρι Να σούδαρα την πάλα και να πήγαινε δοκκάρι Και μέσα Μέχρι τώρα βλέπει τη δίκη φρέσα Να με ψίνει να μειώνεις το στάκι στην τριπέζα Έχω σε αφλίσα Το τάκι, το πίσα Το ζύσι, το πίζα Τη δίσα κορμίζα Θα να αγοράσω το περίεργο στην πίσα Έβει τα μαύρα τη γάλα σε το τσόκ για βάση Μαρίας είναι κούσκα στον Ριάδη Αυτή θα κάνει το και έχω βαθιά στον άδει Μήπως πέσει κανάς δεν αυτό το βράδυ Ίσως για λόγους ταξικού Και όχι μόνο Ρελομωράκι του ουρανού Μια σένα γιονό Και το κεφαλαίο του Μάρξ Που πήρα στη γορτή σου Αν ρίξει μια μάτια Θα ήμουνα μαζί σου είναι τα ρεφρέμπους που ξεδιάρει κατ' οξέρο Τι να κάνω ρε Μαρία που μαγκρά σου υποφέρω Ξεδά με ένα μαλάκα στο φιζού και το πατσέρο Νάσου αμπαγγέλει, γελίτη και μολιέρο Μα δεν θα βρεις το νόημα, πες στον νουπερ το έκο Δεν θέλει ο κατσικιανός κομπές ώρα και έκοψα, Θέλει να τα δώσει και το κόσμο να πορώσει Απλά ο πακελάκι θέλει πάλι να τα χώσει Ξέρω, ξέρω, ξέρω από Μαρόκο Τα πλήτρου κατ' ομέρι θα σα πέσουνε στον τόπο Δεν θέλει γρήγορα, τα μαντορά Καπούτιας ασκηρότερα κι αυτό μπορούν τον εμπόκο Ακούνε τη δυσχάρα και κουμπάδει κοκοπλέκο Με κολλάνε εύκολα στον τείχο με άλλοι, στον Αν άλλοι και στον κόπο Αν φέρνεις να με φτάσεις Φύσκανε ρετ πουλ, χιλιάδο το χιπουλ, που το βρήκε και Ό,τι και να κάνεις ο χάτσι θα'ναι κούλ cool. Ίσως για λόγους ταξικού, Και όχι μόνο, Σ' ένα γιονό και το κεφάλαιο που πειρας στη γορτή σου Αν δεν πες ρίξει μια ματιά Φάι μου να μαζί σου Δροσκούα και πουλέπα και την κόταλα καμάτες Κάει ο γατζίγιος που κάνει τους ραμπάτες Στα ναού, τα χόρη και αυτό το κάπου Του τελειώσανε τα κόρτα και ξεκίνησε τα beat Μου το παδειοπομούνια Πους άλλο είναι η τρόικα και άλλο έπερες τρόικα Τα βράδια με τα κούμια Όλοι σε γονάζουν μόρικα Κινείσαι με ψευδόνιμα, σου κρένου το μάτι Για να κάκι κατσε βρόνιμα Βου έργα που δε Απ' να κριτώσεις και φωνάζεις κύριε Lations Έριξε κιλόφυτα η στο κανέισον Ξεκίνηκαν οι ρήμες του επιστροφή κινούμαι υπογείως Θα με τα δικά κυρίως Τη φυσάχανα Να πίνω καμιά πύρα Να κάνω πάντα τράκα, χαρτάκια Με και στο στην παραγωγή σε του τάξη του και όχι μόνο. Θέλω του ουρανού. Μια σε έναν Και το κεφάλαιο του Μάρτ. Που πειράς τη γορή σου, θα του ρίξει μια ματιά. Ey, muna mazishu, toda macarronia shatoka pamaru, toda macarronia shatoka <estrhalf> pamaru, toda macarronia shatoka pamaru, figadis proales, na paro mia bermuda y toda macarronia shatoka pamaru, toda macarronia shatoka pamaru, toda macarronia shatoka pamaru, figadis proales, na paro bermuda y toda macarronia shatoka pamaru, toda macarronia shatoka pamaru, toda macarronia shatoka pamaru και όπως μακαρόνια Και όπω σα έχει την ελάχιστη την παραμπήλον προ πιανού, Προ όφελο των μεγάλων ή των μικρών, όπω του αρέσει να τα λένε αυτή τη χώρα, ε, μόνο ο τίτλο τη Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικών Καναλιών αρκεί. Μισό λεπτό μόνο για την Ένωση Τεχνικών Ιδιωτική Τηλεόραση. Επιξύλου, κρεμάμενοι, 2000 εργαζόμενοι. Το πιο χτυπάει λοιπόν αυτό ο πληστηριασμό των συγνοτήτων, κεφάλαιο εργαζόμενου, το παντού είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι. Δεν χρειαζόμαστε κανένα λέξη τσίπρα. Να πει τίποτα άλλο συνδέεται. Στο κάτω-κάτω, το μόνο το οποίο, το μόνο που θα και το οποίο θα πουλήσει στους Ιθαγενείς είναι ε, τα χρήματα τα οποία θα μοιράσει το τεράστιο αυτό ποσό των τόσων εκατομμυρίων, το οποίο θα, διε, θα μοιράσει σε ευπαθείς και ειρηνικές ομάδες. Χώρε για το ότι τα χρήματα αυτά, τουλάχιστον όπω φαίνεται, πως βγαίνουν εδώ πέρα τα χαρτιά του μνημονίου, τη συμφωνία είναι δεσμευμένα, εγώ σας λέω ότι έστω και αν τα δώσει, ας κάτσει να κάνει κανείς μια διαίρεση. Να ορίσουμε επιτέλου τι θα πει ευπαθεί κοινωνικέ ομάδε, γιατί σύμφωνα με το μνημόνιο για να είσαι ευπαθεί κοινωνική ομάδα πρέπει να μείνει σε κουτί στον δρόμο. Ε, α ορίσουμε λοιπόν τι θα πει ευπαθεί κοινωνικέ ομάδε, α κάνουμε μια διαίρεση και α δούμε πόσο αναλογεί τον καθένα. Γιατί, αν μετά ξεπλύνουμε το λαθρεμπόριο πετρελαίου, την Παράγκα, την Πρέζα, για να πάρουν 20 ευρώ οι χαμηλέ κοινωνικέ ομάδε, τότε π, αυτό δεν έχει και κανένα νόημα. Εδώ που τα λέμε. Ξέρετε είναι Σεπτέμβριος και ξεσκονίζοντας λίγο τις πρόσφατες μνήμες μας ε, μπορούμε να θυμηθούμε το ότι πέρσι το Σεπτέμβριο έχει περάσει μόλις ένας χρόνος Είναι πολύ σύντομος ο πολιτικός χρόνος και επειδή συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα και ο ελληνικός λαός ζει πολλά πράγματα μέρα με τη μέρα Αν την αρχή του στο facebook και βλέπει ειδήσεις, τα πάντα να γεμίζει η σελίδα του Μιδήση, θα ίσως στη δικιά μου αυτό συμβαίνει. Ε, μα φαίνεται ότι έχει πέρασει πολύ καιρό. Όχι, το Σεπτέμβριο του 2015 ε, ήταν ο Σεπτέμβριο εκείνο, τον οποίο αφού ο Ελέξη Τσίπρα λίγε μέρε πριν είχε ψηφίσει το Μνημόνιο 3, τότε οδήγησε τη χώρα με το πιστόρι στον κρόταφο και κατ' εντολή των δανειστών για πρώτη φορά στα χρονικά από τη μέρα που ήρθε το Μνημόνιο στην Ελλάδα. Οι δανειστέ επικρότησαν εκλογική διαδικασία, οδήγησε τη χώρα σε εκλογέ με σκοπό να ξεπλύνει. Αυτό το 62% του Όχι στο δημοψήφισμα. Ε, Στι 5 Σεπτεμβρίου, τώρα πριν κάποιε μέρε, ε, υπάρχει αυτή η υπηρεσία στο Facebook, η οποία σου βγάζει ε, τι αναρτήσει των προηγούμενων χρόνων σου. Οπότε μου βγάλε μια περσινή μου ανάρτηση και έτυχε να μου βγάλω ένα άρθρο, το οποίο γράφτηκε στην περσινή Παξ Γερμανικά, το οποίο είχε τίτλο Για ένα επαναστατικό μέτωπο του Όχι. Ε, το άρθρο αυτό κλείνει, δηλαδή δεν ξέρω όλο το άρθρο, αλλά ο επίρροχο αυτού του άρθρου είναι ότι αυτή είναι η ώρα για την αριστερά τα κινήματα των πλατιών, τη συλλογικότητα της ελεγγύης, τα συνδικάτα, τους χειραφετημένους πολίτες που δεν τρώμαξαν τις απειλές και είπα το μεγάλο όχι στο πρόφατο, πρόσφατο δημοψήφισμα να στείλουν τους δολοφόνους της Ελλάδας στον αγύριστο και να απελευθερέσουν τον τόπο από το μνημονιακό ζυγό των δανειστών. Ε, αυτό γράφηκε πέρσι, στις εκλογή ως Σεπτέμβρη και για την, για την ανάγκη ε, μιας κοινωνικής προτίστος και κοινοβουλευτικής βλέπουμε ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του εκεί πέρα, εκπροσώπησης του όχι του ελληνικού λαού. Οι δυνάμεις που κλήθηκαν να φέρουν σε πέρα σε αυτή την αποστολή, άπαντες, αντικειμενικά απέτυχαν. Το όχι τήθηκε, ο ΣΥΡΙΖΑ επανεκλέχθηκε, παρά την τεράστια αποχή, παίρνοντας το μνημονιακό άλοθη και μοιράζοντας απλόχειρα την εθνική κατάθλιψη και την κινηματική καταράκωση την οποία ζούμε μέχρι και σήμερα. Και μιας και λέμε για ΣΥΡΙΖΑ και μιας και πριν από λίγο μιλήσαμε για την ηθική κατάπτωση πρώτα απ' όλα... Πριν την πολιτική κατάπτωση... την ηθική κατάπτωση που παθαίνει ένας ο οποίος καλείται να υπερασπιστεί την μνημονιακή πολιτική... ...πρέπει να γίνει άδονης. Ο άδονης δεν είναι τυχαίος άδονης. Πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑίος να γίνει άδονης. Για να υπερασπιστεί την πολιτική του... η αυγούλα σήμερα... η παλιά ιστορική αυγή... η οποία την έχει καταδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα όντως αυγούλα όπως την είπε ο ε, τιτλοφορείται, με, έχει τον τίτλο Το Τρίτο Μνημόνιο, είναι βλογιά. ουσιαστικά. Αυτό Έχει τον τίτλο Το Τρίτο Μνημόνιο βελτίωση τη θέση της χωρας Είναι το άρθρο μιας κυριας Άννα Ράνια Αντωνόπολου, τη αναπληρώτρια Υπουργού Εργασία του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ξεκινάει με αυτήν την παράγραφο. Μέρες των εκδηλώσεων της διεθνούς έκδης Θεσσαλονίκης πλησιάζουν και η αντιπολίτευση αναμένεται να επαναφέρει στο προσκήνιο την υποτιθέμενη επιχειρηματολογία περί καταστροφής της χώρας από την κυβέρνησή μας. Σε πρόσφατο άνθρωπος στον τύπο, εξηγήσαμε ότι η ενεργία του τελευταίου 1,5 χρόνου όχι μόνο δεν εκτοξεύθηκε όπως ακριβώς επιμένουν κορυφαίοι στελέχοι του Νοδού, αλλά αντιθέτως μειώνεται αργά και σταθερά. Αυτό καταγράφει Ερστάτ. Κλείνει η παρένθεση. Αυτά είναι τα λόγια της αναπληρωτήριας Υπουργού Εργασίας, Κυρία Ράνιας Αντωνοπούλου. Φαίνεται, είναι σαφές πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα πρώτα σχόλια τα στηρίζουν την Ελστάτ, στηρίζουν την Eurostat, στηρίζουν τα στοιχεία αυτά, στηρίζουν τα στοιχεία τα οποία οδηγήσανε τη χώρα στο μνημόνιο. Είναι σαφές το ότι οι ρεφορμιστές αυτοί δεν, κάνουν, δεν πλέον στο δρόμο, οπότε δεν μπορούν να δούνε τα αποτελέσματα της πολιτικής τους. Και για να μην είμαστε άδικοι, τα αποτελέσματα όχι μόνο της δικής τους πολιτικής, της μνημονιακής πολιτικής, της πολιτικής εκείνης η οποία υλοποιείται τα τελευταία έξι χρόνια, που έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε απικία χρέους και σήμερα σε χώρα υποσταθιωτική επιστασία, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κυκλοφορήσει στον δρόμο για να δούνε όντως αποτελέσματα αυτής της μνημονιακής πολιτικής, τα οποία τα ζούμε εμείς, τα, ζουν, τα ζει ο ελληνικός λαός κερμεκτικά στο πετσί του κάθε μέρα. Όμως είναι γεγονό και αφορά αυτό το λαό πόσο ο κύριος θα κάθεται αλοτριωμένο και ευνοχισμένο και, και όσο θα παίρνει, θα επιλέγει να πάρει, όσο έχει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής, διότι αυτό είναι σχετικό στο σύστημα το οποίο ζούμε, αν έχει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής, όσο όμως με αυτό το ελάχιστο δικαίωμα που έχεις παραμένεις αλοτριωμένο και ευνοχισμένος και παίρνει στα μάτια στον πλανήτη, τον πραγματικό κόσμο ο οποίος υποφέρει και ζεις στη δική σου οικονομική πραγματικότητα που το σύστημα αυτό σου επιβάλλει, τόσο αφήνεις τους άλλους να καθορίζουν τη ζωή σου και να γίνουν τέτοια τέρατα. Και μιας και μιλάμε για την αποτυχία του μετόπου του Όχι, θα σας ε, πω μια μικρή ιστορία, την οποία ανακάλυψα και στον τίποτα μου στο facebook, μου την είπε ένας φίλος και συναγωνιστής, έχει τον τίτλο «Ιζαπατίστας για το μέτωπο και τους Έλληνες κινηματάρχες». Φίλος και συναγωνιστής μετέφερε την παρακάτω ιστορία που αφορά τις μετοπικές διεργασίες στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστής είναι ένας δικός του φίλος, γνωστός στα κινήματα, που επισκέφθηκε τη δική του Ζαπατίστας. Όταν οι ένοπλοι αντάρτες της επαρχίας Τσιάπα τον ρώτησαν για την κατάσταση στην Ελλάδα, για την οποία κατάσταση, τα μνημόνια του Δούνου του και την κολοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. γνώριζαν, εκείνος τους μίλησε για την αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ που διασπάστηκε και αντιλαέ, για τον καζάκι και το ΕΠΑΜ, τα κόμματα της αριστεράς και την προσπάθεια ενός κομματιού της κοινωνίας να ενώσει όλα αυτά τα κομμάτια σαν ενίο μέτωπο. Οι Ζαπατήστας τότε έβαραν τα γέλια. Όταν τους ρώτησε γιατί γελάνε, πήρε την παρακάτω απάντηση. Τα μέτωπα δεν τα κάνουν ούτε οι προσωπικότητες ούτε τα κόμματα, αλλά ο λαός παυτοοργανώνεται και πολεμάει. Αλλά θα μου πείτε τι να ξέρουν οι ηθαγενείς Ινδιάνοι από αυτοοργάνωση και επανάσταση. Με τσούρ μονέμικο, ζήμια αυτοχή γαλέρα μ' όταν ότι είσαι με την αργά θερίζει. Τότε διαβγή στο δρόμικο κατάστρωμα πάντα η φρορά ουρλιάζει. Τις μέρες μας τις κλέβουνε, σε βρωμερά σανίθια κι είμαστε βούλοι ασθενικοί μενει μα Καρυπάνω απ' τη θάλασσα, στον ουρανό, τα αστέρια Καρπάνω απ' τα φώτα μας, πέμφυμο πέπλο πέφτει Αγέλες πουλών ξεσαρκών, κοπήλα λατούν ένα λυσίδα σου αν δε πάνω στο κουπί πεθαίνεις. το κύμα θάνατος στη θάλασσα που αφρίζει. Κου πει θα τραβάμε ίσα το πλοίο στα βράχια να πέσει ψηλά τις βαύρο κόκκινες στο σφύρυγμα του Βάβαν το άφλοιο, το αφρισμένο κύμα Πάνω απ' τους μάρτυρες, στα αυγή, της αναρχίας ο ήλιος. Στα οπλά, στα οπλά, Το κύμα μου γκρίζει. Γκροντές, άστρατες και καίραια γνή λατυπούν τη μοιραία γαλέρα. Στα απλά, στα απλά, σκλάβοι ορθοί παλέψτε σκληρά με καρδιά. Δικαίως είναι η οργιστή δε να να συνειορκιστείτε να γίνει και ηθά. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που ήθελε να πετύχει η κυβέρνηση ε, πουλώντα ουσιαστικά προ τα έξω ότι πρόκειται για μια αδιάβλητη, καθαρή, διαυγή και, τα, και ανοιχτή διαδικασία έχει πετύχει το εντελώ αντίθετο. Γιατί αυτό που επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι η συνωμοσιολογία. Mm -hmm. Όλοι μιλήνε, μιλάνε για συνθήκε Μακρονήσου εκεί στη Γενική Γραμματεία ε, Ενημέρωση. Εγώ Ίσου, περιμένω με πολύ. Συνήθω είναι λίγο υπερβολικό αυτό ή και πολύ υπερβολικό. Σωστά, για τι Μακρονήσου έχανε και θάλασσα, ναι. Ε, 25 Ιουνίου 1947 Από τις στήλες του Ριζοσπάστη Δημοσιεύεται μια επιστολή φαντάρων της Μακρονήσου Οι οποίοι περιγράφουν πως μεταφέρθηκαν στο κάταργο Τα μαρτύρια που υπέστησαν εκεί Το καθεστώς τρομοκρατίας που επικρατούσε Στο δημοσίευμα συμπεριλαμβανόταν επίσης Το κείμενο της δήλωσης μετανοίας Που το καθεστώς ζητούσε να υπογράψουν οι εξόρισοι στρατευμένοι Ακολουθεί το κείμενο Αγαπητέ Ρι σου γράφουμε από το απέσιο, από το απέσιο στρατόπεδο της Μακρονίσσου Λαβραίου, Β' Τάγμας Καπανέων το ονομάζουν οι Δήμοί μας για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου. Στο στρατόπεδο αυτό μας μετέφεραν για να μας ξεκάνουν. Μακριά από τον κόσμο, ανενόχλητοι και μεθοδικά βάλθηκαν να μας εξοντώσουν. Ξεκινήσαμε για τον καταραμένο αυτό τόπο από το πρώτο Ράφτη, τα ξημερώματα στις 26 Μαΐου κατά λόχους. Τρεις μέρες χρειάστηκαν για να μεταφερθούμε «1.500 δημοκρατικοί φαντάροι» σαν πρόβατοι επισφαλήν στο απέσιο στρατόπεδο του μακρονησιού. Πριν μας μεταφέρουν, έψαχναν φαίνεται να βρουν τον τόπο που σίγουρα προορίζουν για τάφο μας. Και δεν άργησαν. Πρόκειται για ένα άνευρο νησί που ούτε κατσίκια δει Είναι λόγιμνο. ίχνος δέντρου δεν υπάρχει. Μερικά σκίνα αποτελούν το μόνο διακοσμό του. Μόλις πατήσαμε το πόδι μας, ζαλισμένοι, μυστικοί και διψασμένοι, το πρώτο πράγμα που αντικρίσαμε ήταν μια τελείωτη σειρά από τάφους και μνήματα Τούρκων και Βουλγάρων αιχμαλώτων πολέμου του 1912-1913. Από την πρώτη μέρα άρχισε το μαρτύριό μας. Μας βάζουμε να αυτούς τους τάφους. Ολυμερείς πληγμένοι στον υδρότα και τη σκόνη, κατάκοποι πεινασμένοι και τρισάθλοι με το μαστίγιο πάνω τα κεφάλια μας, δίχως νερό σκάβουμε. Τα μνήματα και τα γκρεμίζονται από τις καπάνες μας που ανεδοκατεβαίνουν ρυθμικά για να ξεχώνουν πολλές φορές και τα κόκκαλα. Ατελείωτες φάλαγγες σχηματίζουμε, καθώς πιενερχόμαστε κουβαλώντας πέτρα και χαλίκι. Τα σώματα μας γέρνουν από την κούραση, μα δεν τολμούμε να αφήσουμε τις καπάνες, γιατί βαρύς πέφτει πάνω μας ο βούρδουλας των αλφαμητών, αστυνομία μονάδας. Οι μέρες μας μία-μία έτσι δραματικές κι όσο βλέπουν ότι δεν, λυσαν, ότι δεν λυγάμε τόσο λυσούν. Έχουν όμως διδαχθεί πάρα πολλά οι μαθητές του Χίτλερ κι αφού, αφού είδαν κι αποείδαν άλλαξαν τακτικοί. Βάζουν τώρα μπροστά από τη φάλαγγα Χίτες με τα κλαρίνα και τα βιολιά μερικών συναδέλφων που τα έχουν φέρει μαζί τους και ξεκινάμε για σκάψιμο εν χορδές και οργάνες. Έως όταν φτάσουμε στο σημερινό μαρτύριο βιολιά και κλαρίνα χτυπούν ακατάπαυστα και εκνευριστ Πίσω σχηματίζεται μια αληθινή νεκρική κομπή. Τα κορμιά λυγίζουν από το βάρος που φέρνουν στις πλάτες. Η πείνα έχει αρχίσει να θερίζει τα διανάστομαχια μας. Τα πόδια σούρνονται στο χώμα, μα τα κεφάλια στέκουν ψηλά για να συμβολίζουν τις αδούροδες ψυχές των ζωντανών σκελετών και να θυμίζουν στους δίμοιους ότι τίποτα δεν είναι ικανό να μας γονατίσει. Το συσίδιο είναι απέσιο. Μια κουταλιά νερό με δύο-τρία όσπρια μέσα και αν τολμήσεις να μιλήσεις, αμέσως ο λογαγός σε στέλνει στο σιδηροτήριο, θάλαμος βασανιστερίων της αστυνομίας μονάδος. Και όταν πας εκεί, φέρνεις άρρωστος, ανίκανος να σταθείς στα πόδια σου για δύο εβδομάδες. Αν πεις για το νερό, κουβαλιέται μέσα σε δοχεία βενζίνης και πετρελαίο από το λαύριο. Πολλές φορές δεν τολμάσαι να δοκιμάσεις, αλλά δεν το κάνεις το μυρίσεις. Στις 23 Ιουνίου, η Σάλμπη χτύπησε, συγκέντρωση τάγματος. Πάλι πέτρα σκεφτήκαμε όλοι μας. Αυτή τη φορά όμως γελαστήκαμε. Δεν μας ήθελαν για πέτρα. Μας μίλησαν με το καλό μου. Μας είπαν ότι είμαστε καλοί και πιοθερχικοί στρατιώτες και όχι απίθαρχοι όπως αυτή της Κρήτης. Ύστερε ο πιστής του τάγματος μας διάβασε τη διαταγή του δικητή. Άρχισε α, άρχιζε αυτή από τον αναρχοκομμουνισμό και κατέληξε ούτε λίγο το πολύ με τρόπο εύσχημο στην παρότρινση και υπογραφή παντός εντύμου Έλληνος πατριώτου. Την άλλη μέρη οι διοικητές των λόχων καλούσαν έναν ένα φαντάρο χωριστά και τον πίεζαν με όλα τα θεμητά και αθέμητα μέσα να υπογράψει την εξής δήλωση. Ακολουθούν δήλωση μετανοίας. «Ο κάτωθη υπογεγραμμένος, κλάσεως, εκ και διανομέας, εις δηλώει υπεύθυνος και ανοιγνός των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως και χωρίς να ασκηθεί βία τα κάτωθη». Ουδέποτε υπήρξα κομμουνιστής και ούτε μία σχέση έχω με το Συνομωτικό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος. Προσεχώρησε στο ΕΑΜ με σκοπό την απελευθερώση την πατρίδα μου από τους κατακτητάς, με το λίγο να ότι όπισθεν του ΕΑΜ ήταν το κουκουέ, το οποίο ήταν η πηγή πάσης ενέργειας και πράξεως του ΕΑΜ. Επειδή με Γνήσιο Ελληνόπουλο, καταδικάζω και αποκηρύζω μεταδελημμμύες όλα στα ναρκοβουλγαροκομμουνιστικά οργανώσεις, εάν μελά επον, εα. Έτσινες αποτελούν τα Σλαβόβουλα και αντεθνικά συγκροτήματα σκοπός των οποίων είναι η κατασκόπευσης παντός ό,τι αφορά το κράτος και η δία των στρατών και υποδούλωσης φυλής μας ή τους προαιώνιους εχθρούς μας Βούλγαρους και Σέρβους και Γενικώς Σλάβους ή την εσπάντοτε ατίμως και οι πουλος, είτε δια της πανσλαβικής ιδέας προσπαθούν να αποσπάσουν εδάφη έτσι είναι ποτισμένα με υδρότα και αίμα των προγόνων μας τίθενε πολέμιος της άνω ε, τον άνω σλαβόδουλων και αυτοπιστικών συντροτημάτων μέχρι της τελικής εξαλήψεως των η παρούσα μου επιθυμώ να δημοσιευθεί στον τύπο και να αναγνωστεί στην εκκλησία της συνορίας μου ο δουλών ας το μάθει ο ελληνικός λαός ο κόσμος ολόκληρος ότι ποτέ τα 1500 στρατευμένα παιδιά του λαού δεν θα υπογράψουν τέτοια δήλωση. Είμαστε δημοκράτες και πιστεύουμε ακράδαντα η δημοκρατία. Έχουμε κλεισμένοι μέσα μας την Ελλάδα και το λαό της. Είμαστε διατεθειμένοι να γεμίσουμε τους τάφους και τα μνήματα που τώρα σκάβουμε με τα δικά μας κορμιά, βέβαια πως κάποτε, πολύ σύντομα, ο ελληνικός λαός θα στήσει και ανδριάντες ηρωισμού και παλικαριάς. Εμείς οι 1500 δεσμότες του Β' Τάγματος Σκαπανέων, από το Ξερόν, ξερόν Σου Μακρονήσι με μια φωνή φρωτοφωνάζουμε. Δεν υπογράφουμε την εξευτελιστική δήλωση που μας ζητάνε. Αυτή είναι τελευταία μας λέξη. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Το παραπάνω κείμενο ως απάντηση του υπαλλήλου του Σκάι που ακούσατε πριν από λίγο να σκεί αυτή την άθλια προπαγάνδα του. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλαρί από θυμό με στην καρδιά τους που δεν σηκώνει τα δικού Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακοβλή στο ανοίγμα του τσαντυριού Αγνάντια στη θάλασσα Σα πέτρινα λιοντάρια Στη βασιά της νύχτα, Με τα νύχια μπηγμένα στην μπέ... Τα σκάτια των άστοχων με στο φιλοκάρι του μια δυνατή σιωπή. Εκείνη τη σιωπή που γίνεται. Του τζαντιριού αδελάδια στη θάλασσα. Σαν πετρινά λονταριά στη βάση τη νύχτα, με τα νύχια. Βγει χαμένα στη φέτα. Ραδέ μιλάνε. Δίπλα στα μάτια του έχουν ένα δέντρακι. Καλωσύνη. Ανάμεσα στα φερίδια του, ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι. Αποθυμώ με στην καρδιά του που δεν σηκώνει. Σαν σήμερα, ε, δολοφονήθηκε η Λέλα Καραγιάννη. Η λελα Ελένη Καραγιάννη, πήγε είχε γεννηθεί στις 20 στις το 1898, δολοφονήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1944. Ήταν της αντιστασιακός και αρχηγός της κατα... κατασκοπευτικής οργάνωσης Μπουμπουλίνας. Πιάστηκε από την ειδική ασφάλεια και εκτελέστηκε από τους Γερμανού κατακτητές λίγο πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας. Κάτι γερμανική κατοχή έγινε μέλος της Αντίστασης μετατρέποντας το σπίτι τη σε αρχηγείο της Οργάνωσης Γκουμπουλίνα. Την οργάνωση δημιούργησε και χρηματοδότησε ίδια, το 1941. Στόχος της οργάνωσης ήταν η φυγάδευση Βρετανών στρατιωτών στο Κάιρο αλλά και δολευθορές κατά του εχθρού. Η οργάνωση διώχθηκε, ανηλαώ, από την Διεύθυνση Ειδική Ασφάλεια του Κράτους. Κάτι που στήχησε τη μεταπολεμική δικαστική καταδίκη των μελών της Ειδική Ασφάλεια. Τον Ιούλιο του 44. Η Λέλα συνελήφθη από την Κεστάπο μαζί με πέντε από τα παιδιά τη και βασανίστηκε στα κρατητήρια τη οδού Μέρλιν. Μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωση του Χεδαρίου και ύστερα από λίγο διάστημα εκτελέστηκε από του Γερμανού κατακτητές στο παρακείμενο Άλσου Χαϊδαρίου μαζί με 27 αγωνιστέ τη αντίσταση τη 8 Σεπτεμβρίου του 1944. Περίπου ένα μήνα πριν από την απελευθέρωση. Το τον θανατό της, της απενεμίστηκε το βραβείο της Αερετής και της Αυτοθυσίας από την Ακαδημία Αθηνών και ο τιμητικός τίτλος Δίκη των Εθνών από το ΙΑΝΤ ΒΑΣΕΜ, το Ίδρυμα ε, για τη μνήμη των μαρτύρων και των ηρωών του Ολοκαυτώματος. Ένα από τα παιδιά της, επίσης αγωνιστής, ο Νέλσον Καραγιάννης, πέθανε στο Ντέρβερ, τον είπα, στις 12 Νοεμβρίου του 84 έπρεπε από κατοικική προσβολή στη συμβόλη των οδών Λέλας Καραγιάννη αριθμός 1 και Σταυροπούλος στην Αθήνα. Κοντά στην πλατεία Αμερικής υπάρχει η οικία της Λέλας Καραγιάννης. σαν σήμερα ακόμα πέθανε και ο συγγραφέα, ο Βασίλης Ραφαηλίδης ε, Γι' αυτό θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα ε, που είναι ένα, από ένα άρθρο του Ραφαηλίδη για τον φασισμό Α μάθουμε επιτέλους να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μην παραποιούμε την ιστορία μας Ο ελληνικός λαός στην πιλειοψηφία του αγάπησε το μεταξά όπως και οι Ιταλοί που αγάπησαν τον Μουσολίνη, όπως και οι Γερμανοί που αγάπησαν τον Χίτλερ, όπως και οι Ισπανοί που αγάπησαν τον Φράγκο. Ο φασισμός είναι λαϊκισμός και κάθε λαϊκισμός είναι φασισμός, κατά βάση και κατά ουσία. Ο φασισμός δεν αγαπά το μεγάλο κεφάλαιο, εκτός από το πάρα πολύ μεγάλο που τον γεννάει. Και λατρεύει το μικρομεσαίο. Ο φασισμός είναι το κοινωνικό καθεστώς special είναι κοινωνικό καθεστώς special για τους μικροαστούς. όχι φασισμός είναι για τους προλετάριους. Οι αστεί και οι προλετάροι βράθηκαν αντίπαλοι εξ αρχής και δεδομένου ότι η λεγόμενη αστική κοινωνία δεν κυριαρχούν οι αστεί αλλά οι μικροαστεί. δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς την απήγεση που είχαν στο λαό τα φασικά καθεστώτα. Άλλωστε, οι στολέ, οι παρελάσει, οι λαμπαδοδρομίε, τα κορσία θεάματα αρένα, τα συνθήματα, το προγονικό μεγαλείο από το οποίο ο Χάλια Μικροαστός αντλεί δύναμη για να υποφέρει την αισθημαντότητά του, όλα αυτά τα εκμεταλλεύτηκαν τέλεια όλοι οι φασίστε δικτάτορε. Καταπλήθουρδιάζουν ζήτο ει ο μπαμπά μα. Ο Χάλια Μικροραστό πάντα είχε ανάγκη από ένα σούπερ πατέρα του έθνους, που να προστατεύει από παμφάγου καπιταλιστέ αλλά και από του κομμουνιστέ, που αποτελούν το όνειρό του για ένα πέρασμα στην ανώτερη τάξη. Κάθε μικροαστός ονειρεύεται τον αστό που ζεσταίνει μέσα του, που τον μεγαλώνει στο θερμοκήπιο της μεγάλης ελπίδας για το πέρασμα στην ανώτερη τάξη. Κάθε ψηλή κατζής ονειρεύεται ένα σούπερ μάρκετ. Και επειδή το όνειρο για μερικούς πραγματοποιείται, όλοι οι χάχες πιστεύουν πως θα βγει αληθινό και για αυτούς. Δεν έχει σημασία που οι περισσότεροι πεθαίνουν φτωχοί, σημασία έχει που ο καπιταλισμός επιτρέπει να τους επιτρέπει να ονειρεύεται το δικό τους πλούτο. Ο φασισμό, που είναι ακραία μορφή καπιταλισμού, είναι εγγύηση για τη διατήρηση του ονείρου για το πέρασμα στην ανώτερη τάξη. Ο... Φολκ... Φολ... Ε, το Volkswagen λαϊκό όχημα είναι δημιούργημα του Χίτλερ. Αλλά υπάρχει ακόμα. Και ο Δηλωτό Σταυρό ει αυτό το εκπληκτική ψυχολογική αποτελεσματικότητα λαϊκό σύμβολο που δίνει φτερά στον Σταυρό και τον κάνει να γυρίζει και να αλέθει, θα δώσει και στον Χριστιανισμό τη δυναμική που του λείπει. Τώρα πια δεν αμαρτία να σκοτώνει ο καλός χριστιανός και ο μεταξάς όπως και ο Μουσολούνι άλλωστε ξέρουν καλά τι κάνουν να τον υιοθετούν σαν σύμβολο του διπλό που κόβει κεφάλια και από τα δεξιά και από τα αριστερά Κάτω από αυτές οι ιδιάωσες συνθήκες στο φασισμό συνθήκες ψυχολογίας της μάζας και με το πρόσθετο πραγματικό κίνητο της απειλής περιουσίας από κατακτητή που βέβαια δεν κατακτά μια χώρα για να κάνει περίπατο υπό τους ελληνόφους ακρογιαλιές αλλά και να υποφεληθεί υλικά δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί οι Έλληνε έτρεξαν με τέτοια προθυμία στο μέτωπο και πολέμησαν τόσο καλά τους Ιταλούς. Όχι όμως και του Γερμανούς που είχαν ισχυρότερα σύμβολα, ισχυρότερα κίνητρα και κυρίως ισχυρότερη μικροαστική τάξη από αυτοί των ουσιακών λαών που ακόμα και, στον πόλο, και τον πόλεμο τον αντιλαμβάνονται σαν μια λαϊκή γιορτή. Στο σημείο αυτό, και καθώς κλείνουμε λίγο λίγο τη σημερινή πρώτη μετακαλοκαιρινή, όχι φθηνοπορεινή, παγκοσμιοποιημένη, Γερμανικά, να ευχαριστήσω τους συντηρητές της Ertōpen και τον Περικλή, τον Δανόπουλο, που μου έδωσε την ευκαιρία στην εκπομπή σπηλιά του Πλάτωνα» πριν από δύο εβδομάδες να παρευρεθώ και να μιλήσω για την πρωτοβουλία μας σχετικά με το Πατριωτικό Ταξικό Κάλισμα Νέων και την επιστολή που στείλαμε στο Νίκη Θεδωράκη υπό τον υπότιλο ώρα 0. Όποιος θέλει να μάθει, όποιος θέλει να ακούσει την εκπομπή ε, Τις οποίες βασικές θεματικές είναι Πρώτον γιατί πατηρωτικό, δεύτερον γιατί ταξικό, τρίτον γιατί κάλεσμα νέων, τέταρτον γιατί ώρα μηδέν Μπορεί να μπει στο platia-radio.gr Να κλικάρει τη στήλη PAX Germanica Είναι το τελευταίο άρθρο το οποίο έχει ανέβει, τελευταία ανάρτηση που έχει ανέβει platia-radio.gr στη στήλη PAX Germanica Θα βρείτε ανερτημένη την εκπομπή, η σπηλιά του Πλάτωνα, ε, όπου θα ακούσετε Για την προσπάθειά μας αυτή Επίσης η εκπομπή θα παίξει σε επανάληψη Αμέσως με το τέλος της σημερινής Παξ Γερμάνικα σαν αναμετάδοση Από τους φίλους και συναγωνιστές Της Ερτόπεν Ακόμα να πω ότι στην ίδια στήλη την Παξ Γερμάνικα Εντός των επόμενων ημερών θα γραμμένο Θα ανέβει γραμμένο θα είναι η γραμμένη παρέμβαση την οποία έκανα χθε στη ραδιοφημερίδα της Ερτόπεν και αφορά το... τις συχνότητες, τον πληστηριασμό των συχνοτήτων μέσα από το τρίγωνο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της, μηδιακής, της κεφαλοκρατικής οδεκτησίας, της μηδιακής διαπλοκής και της καπιταλιστικής ενημέρωσης όπου μαζί με αυτό θα ανέβει και γραπτά ένα άρθρο μου σχετικά ακριβώς με την κεφαλαιοκριτική ιδιοκτησία στα μέσα ενημέρωσης και τον πληστηριασμό των συχνοτήτων από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με σκοπό να φτιάξουν τη δική τους νέα διαπλοκή. Μπήνετε συντονισμένοι στο πλατείο Ρέντιο. Σε λίγα δευτερόλεπτα, σε λίγα λεπτά θα παίξει σε επανάληψη, όπως σας είπα, στα αναμετάδοση από τους συναγωνιστές Ερτόπεν, η εκπομπή σε σπηλιά του Πλάτωνα, στην οποία έγινε η παρέμβαση για το πατριωτικό ταξικό κάλεσμα νέων συντονιστείτε εμείς θα ξαναπούμε πάλι την Κυριακή ε, στις... στην πρώτη μετακαλοκαιρινή φυστοπορίνη εντωσογικών εστιανομίας στις 6 ώρα από μένα καλή σας συνέχεια και καλή σας νύχτα να μην ξεχάσω το ότι κλείνουμε με το τραγούδι του Μικ με τίτλο Το Σεπτέμβριο θυμάμαι με αφορμή την τελευταία ανακοίνωση του Μίκη, η οποία έχει ως εξής «Όλα δείχνουν ότι με το φάσμα του Τσαουσέσκου είναι της χώρας μας και τα φαντάσματα των επιφανών νηστήρων της ηγεμονίας Ευρώπης, Ναπολέων, Μέτερνιχτ, Χίτλερ, μπαίνουμε σε μια νέα αποφασιστική φάση τόσο της ελληνικής όσο και της ευρωπαϊκής ιστορίας που έχει τη μορφή της φαρσοκομωδίας». Για τον λόγο αυτόν, θέλοντας να προσφέρω στους πατριώτες μου μια νότηση οδοξίας που παράλληλα να εμπεριέχει και την διάσταση της αυτογνωσίας και της αυτοκριτικής που οφείλουμε να έχουμε πάντως λαός, θα ήθελα να θυμίσω τα παρακάτω δύο ποίηματα τραγούδια μου που μου ενέπνευσε η νύχτα της δικτατορίας του 67 και που δυστυχώς από εντελώς άλλης σκοπιά περιμένουν και σήμερα επίκαιρα. Και ακολουθούν τα τραγούδια καιρός να δεις και είσαι Έλληνας. Με αυτή την επιστολή του Μίκη Θεωράκη κλείνουμε με το τραγούδι Το Σεπτέμβριο θυμάμαι. Γεια σα θα πούμε πάλι την Κυριακή Το Σεπτέμβριο θυμάμαι <σλίξει> Όταν άδειαζαν οι πάνγκοι Και παψίγουοι του κόσμου Πήγαν τα παιδιά για τσάι Άσε μας τε ψηλά Είμαστε τα πλά, τώρα από πούν πια πεθάνει όλοι που μας αγαπάνε λόγαγοι και βασιλάδες. Όλοι που μασάγα αγαπάνε λοκαγι και βασιλιάδες. Παλιά μας Κύπρο και στην γενιά την καημένη όλοι εκεί βασανισμένοι, μαύροι και άσπροι από τους άσπρους και στα ξώτικά τα μέρη κι όπου ρίξω με πίσω πεθάς τι κι αχ η Αγγλία και βασιλιάδες. τι αχ η Αγγλία μασί καημένη λόγαγοι και βασιλιάδες. Σκόνταψας ενά βραχνά μου και στο πάρκο γη του Ίνστο τι θα ρείτε κι υποσύπρα περπατώντας το σκοτάδι μισοδάγγωμένο μήλο και το πιο αστείο απ' όλα και το πιο αστείο απ' όλα χαραγμένα πέντε εδώ, Βασιλιάδε πέντε νόνια από πεδάκι. Λο και βασιλιάδε.